Δεν είμαστε τέρατα; Δεν είμαστε τέρατα; Δεν είμαστε τέρατα; Ούτε μηχανές, κράτω 200 χρόνια 200 χρόνια Δεν είναι απλώ ιστορία Είναι μια μεγάλη ευκαιρία Πάλι ευκαιρία έχουμε ανά 200 χρόνια, ανα 2 χρόνια ανά 4-5 χρόνια Και έγινε και μια απαραίτητη ευκρίνηση Στην αρχή ακούσαμε τον Άδωνη να λέει ότι δεν είναι τέρατα Γιατί πολλοί του βλέπετε σαν τέρατα. Οπότε έπρεπε να γίνει η απαραίτητη διευκρίνηση όπω λέμε για Γιάννα και Άδωνη. Αυτοί οι δύο διαλέξαμε να μα ξεκινήσουν σήμερα. Η μουσική είναι από τα περσινά, νομίζω, ω κάρτα προπέρσινα. Το La La Land ταιριάζει υπέροχα. Τέτοια Λαντ είμαστε. Γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια μετά την Επανάσταση ή από την Επανάσταση. Διαλέγετε και παίρνετε. Δόθηκε και ένα σήμα στην δημοσιότητα, το σήμα των εκδηλώσεων. Το παρουσίαση Γιάννα. Είναι η Γιάννα δηλαδή σε πρώτο πλάνο και από πίσω κάτι εκεί γίνεται. Με το σήμα πρέπει να το μάθουμε να το υιοθετήσουμε και αυτό, γιατί με αυτό θα πορευτούμε στι γιορτέ που ξεκινάνε, που έχουν ήδη ψηλό ξεκινήσει και θα αυξηθούν, φαντάζομαι, ο αριθμό των γιορτών όσο πλησιάζουμε προ το 2021. Η Γιάννα σε αυτό το μίνι διάγγελμα που έβγαλε μεταξύ των πολλών διαγγελμάτων που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα. Γιάννα Γκελοπούλου, η πρόεδρο τη Οργανωτική Επιτροπή των Εορτασμών των 200 χρόνων από και μετά την Επανάσταση. μίλησε για την καθημερινότητά μας που πια πρέπει να αλλάξει. 200 χρόνια. Δεν είναι απλώς ιστορία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι η ευκαιρία μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να γιορτάσουμε όπως μόνο οι Έλληνες ξέρουμε. Ωραία. <Τι> Να γιορτάσουμε όπως μόνο οι Έλληνες ξέρουμε. Είναι η ευκαιρία μας να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Να μείνουμε στο ουσιαστικό, όχι τώρα στα τέλεια και σε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά θα τα γιορτάσουμε. Πάντα στι γιορτέ είμαστε οι καλύτεροι. Όχι από την ίδια θέση όλοι. Μάλλον και πολλέ φορέ οι γιορτέ γίνονται για να περάσουν κάποιοι καλύτερα από του πολλού. Αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Να μείνουμε στο σοβαρό, στο ουσιαστικό που λέει και η Γιάννα Ότι ε, είναι μια ευκαιρία ε, ο εορτασμό της επαιτίου των 200 χρόνων να φύγουμε από την καθημερινότητά μα. Έχετε εσεί τα προβλήματα σα τώρα εδώ που μιλάμε, κίνηση. Ε, δεν έχετε δουλειά ή έχετε δουλειά ή έχετε πληρωθεί δεν έχετε πληρωθεί. Έχετε μια γωνία για το αύριο. Δεν σα φτάνουν τα τραβάτα από εδώ. Κάνετε υπολογισμού. Ε, ευκαιρία να ξεφύγουμε από αυτό το μίζερο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε γιορτέ. Σε ένα μισή χρόνο, μπορεί και σε ένα να ξεκινήσει από το Δεκέμβρη, δεν ξέρουμε, με αντίστροφη μέτρηση. Οπότε αλλάζει η καθημερινότητά μα. Το σίγουρο είναι ότι έχει αλλάξει η καθημερινότητα τη Γιάννα Σεγγελοπούλου. Το βλέπουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε. Και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία και αφορμή όλο αυτό για να αλλάξει. η συγκεκριμένη καθημερινότητα κάνουν τόσε προσπάθειε τα επιτελεία να φτιάξουν σήματα, να φτιάξουν τζιγκλάκια να παίζουν στα μέσα ενημέρωσης, σποτάκια διαφημιστικά, εμείς έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό τέτοια σποτάκια για τα 200 χρόνια να ακούσουμε νομίζω το σημαντικότερο το αυτό μάλλον που συμπυκνώνει ακριβώς την ιστορία των 200 ετών 1821-2021, 200 χρόνια μαλακίας. ΣΥΤΟ, το έθνο. Αυτά δεν θα τα δείτε στι επίσημε διοργανώσει. Αυτά μα βγάζουν από την καθημερινότητα, να συνειδητοποιούμε ποια ακριβώ είναι η καθημερινότητα. Μόνο έτσι μπορεί κάποιο να βγει από την καθημερινότητα. Αλλά η να έχει άλλο, άλλου ρυθμού και βρίσκεται σε ένα άλλο. Mood. Παρουσίασαν αυτό το σήμα το οποίο από προχτέ στα social media γίνεται ένα πανηγύρι, το γνωστό πανηγύρι των social media. Έχουν βρει αντίστοιχα από τη Σοβιετική Ένωση, κάτι γραμμέ που τρέχουν και πάνε. Έτσι όπω το είδα εγώ, φτινιάρικο μου φάνηκε στην εκτέλεση. Όχι το σήμα αυτό καθεαυτό, λεπτομέρεια είναι, το οποιοδήποτε σήμα το συνηθίζει κάποιο. Αλλά το, η εκτέλεση έτσι όπω την είδα, το βίντεο, τα γραφιστικά φτινιάρικα. Λεπτομέρεια, μικρή λεπτομέρεια. Να ακούσουμε όμω πρέπει να υιοθετήσουμε και τι σημαίνει αυτό το σήμα για όλου μα. Μπορεί να έχουμε μνήμες χωριστέ, ζωές διαφορετικές και όνειρα λιώτικα. Όμως εμείς όλοι είμαστε η Ελλάδα. Και αυτό είναι το σήμα μας. Η Μάσα, η Ρεμούλα. Το σήμα της γιορτής και της ευκαιρίες μας. Να το βάλουμε όλοι στην καρδιά μας. Αμέ, γιατί να μην το βάλουμε το σήμα τελειώσαμε με αυτά και τελειώσαμε θα επανέλθουμε στα των εορτασμών στα 200 χρόνια ελεύθερου βάλετε και ερωτηματικό εισαγωγικά ό,τι θέλετε βίου δημοκρατικού επίσης εισαγωγικά και ερωτηματικό βίου Πάμε στον Φαντάρο, όχι στον Φαντάρο, ήταν τη αεροπορία. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, σμηνίτη, όταν είχε υπηρετήσει, πήγε σε μια πτέρυγα μάχη. Τώρα που κάνει κάθε Σαββατοκυριακό, πηγαίνει διακοπέ, το λένε πολλοί, αλλά είναι επισκέψει σε διάφορε περιοχέ τη χώρα για να δει τι γίνεται. Να μεταδώσει τον παλμό τη νέα κυβέρνηση, τη νέα αναπτυξιακή πορεία. Εκεί λοιπόν βρέθηκε σε μια πτέρυγα μάχη. Ήταν αυτή που είχε υπηρετήσει και θυμήθηκε και μα αποκαλύπτει και θα ακούσουμε.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 Από 27 χρόνια είχα υπηρετήσει και εγώ στα πρώτα βλήματα. Έχουμε μια απορία. Υπήρχαν και δεύτερα. Εκτός από τα πρώτα βλήματα, όπω είναι το τμήμα το οποίο έχει υπηρετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το πήγε, πήγε, το θυμήθηκε, συγκινήθηκε, ακούτε τη φωνή, Η απορία μας είναι πια η διαφορά των πρώτων και των δεύτερων, πώς γινόταν η κατάταξη των βλημάτων, εννο, εννοείται, για αυτά μιλάμε. Εκεί λοιπόν είχε υπηρετήσει, είχαν πάει όλα μια χαρά, θυμόμαστε όλοι και τα βίντεο ή λίγο μεγαλύτερη, ο γιος του τότε Πρωθυπουργού που υπηρετούσε τη θητεία του. και όλα τα, αυτά τα πάρα πολύ ωραία και πέρασαν τα χρόνια, τελειώσανε τα βλήματα, τα πρώτα μετά ήρθε η διακυβέρνηση, ήρθαν πάρα πολλά μετά ήρθε η διακυβέρνηση της χώρας και τώρα πρέπει να πηγαίνει σε άλλες περιοχές έξω από τις πτέρυγες μάχης για να λέει ε, περίπου ανέκδοτα Θέλω <Τελώ> να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει πολύ σκληρά <Το> -πο -πο <-φόρτος εργασίας> δουλεύει πολύ σκληρά για να βελτιώσει την καθημερινότητα όλων των ελληνών πολιτών. Σε όλα τα μέτωπα. Λάθη θα γίνονται. Μουσική Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει πολύ σκληρά. Πολύ κουράζομαι Γιώργο. Κουράζομαι πάρα πολύ Γιώργο. Το βλέπω κύριε Υπουργία, το βλέπω. 1821-2021. 200 χρόνια ρουσφέτια και διορισμοί. 200 χρόνια ρουφιανιά και αρπακόλα. Σύτο το έθνο. Να μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουμε και στα 200 χρόνια και πρέπει να το θυμόμαστε, να το τιμούμε, να το τιμήσουμε όπως πρέπει με όλα αυτά. Η κυβέρνηση λοιπόν δουλεύει, ήταν μια διαβεβαίωση, ανέκδοτο, του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον κόσμο από κάτω, ο οποίος με ενθουσιασμό δέχθηκε αυτήν την διαβεβαίωση και συνειδητοποίησε ότι η καθημερινότητά του και αυτού του κόσμου αλλάζει προ το καλύτερο εφόσον αυτή η κυβέρνηση Δουλεύει, τα πρωινάδικα δουλεύουν full κανάλια, στα κανάλια. Εκείνοι βουλευτέ, ένα εκ των βουλευτών των 300 είναι ο κύριο Μιλονάκη από την ελληνική λύση, στο κόμμα του Βελόπουλου. Πήγε πρόσφατα μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματο στη Μιτυλίνη, πήγαν στη Μόρια, είδαν εκεί τι γίνεται με του μετανάστε. Έχουν μαζευτεί 2-3 χιλιάδε, ένα χώρο που είναι για 2-3 χιλιάδε. Καταλαβαίνει ο καθένα τι σημαίνει αυτό και πώ είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων και των Ελλήνων βέβαια, τα έχουμε πει 10 Γυρνώντα από εκεί, μα έφερε εικόνε. Όχι θα πω κάτι το οποίο δεν το ξέρετε Έχουν δημιουργηθεί παραμάγαζα κύριε μου. Παπαδάκη Αυτό δεν το πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει Σε ένα κομμάτι περίπου 1,5 χιλιόμετρο Όλο παράγκες Παράγγε, με πουλάνε Από μπανάνες, πορτοκάλια Ζαρζαβατικά Πίτες τις δικές τους ε, ναι, ε, ναι, ναι. Πουλάνε, πουλάνε ε, Χρεοπολείο Και το χειρότερο είναι ότι φεύγουν Τσιγάρα τα οποία είναι ελαθρέα Πρώτον, δεύτερον ναρκωτικά Και τρίτον. Σακούλε με βιάγκρα. Σακούλε με βιάγκρα. Ε, δεν το, το ξέραω, δίχω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι παρατηρήσει. Ότι πουλάνε μπανάνε και πορτοκάλια. Για να φάνε 20.000 άνθρωποι. Κάπω πρέπει να κινηθεί και κάπω πρέπει να ζήσουν. Γιατί με τα συσίτια δεν βγαίνει και άκρη. Το ότι πουλάνε ελαφρέα τσιγάρα. Στη Μόρια. Στην Αθηνά δεν πουλάνε, όπω όλοι ξέρουμε. Το ότι πουλάνε ναρκωτικά. Στη Μόρια, αν είναι δυνατόν. Πουθενά στην Ελλάδα. Και κυρίω στο κέντρο τη Αθήνα δεν πολλούνται πουθενά. Ναρκωτικά πουλάνε όμω και βιάγκρα όπω είπε εδώ, με σακούλε, και αυτό το καταγγέλει ο βουλευτής που πρόεδρο έχει το Βελόπουλο. Να ξέρετε, πολλέ φορέ η μεγάλη κοιλιά οφείλεται στην κακή λειτουργία του εντέρου. Αυτό είναι γεγονό, φίλε και φίλοι, και στην κακή λειτουργία τη κολλή. Να νάτο, να το, να το έντερο. Κανονικά αυτό είναι πρισμένο έντερο. Το βλέπετε εδώ, τεράστιο. Να το, έτσι γίνεστε. Ουσιαστικά φεύγει μπάκα που λέμε. Να εδώ. Είτε εδώ τον άνθρωπο, είχε μπακούλα, δεν είχε την μπακούλα του. Να το, πριν και μετά. Δείτε εδώ, δείτε εδώ κοιλάρα. Νάτο, η κοιλάρα πριν και η κοιλιά μετά. Με το εταιρικό λοιπόν, όσοι έχετε πρόβλημα θα με θυμηθείτε. Προλάβετε τώρα. Μόνο, μόνο κρατηθείτε. 29 ευρώ. Ναι, 29 ευρώ. Μα να πουλάνε στη Μόρια, στη Μιτιλίνη και στη Λέσβο, να πουλάνε μπανάνες, πορτοκάλια, να πουλάνε ναρκωτικά, σακούλες, τα βιάγκρα και να μην πουλάει κανείς εντερικών. Να το πάρουν και οι άνθρωποι που προφανώς έχουν πρισμένες κοιλιές, ακούσαμε εδώ και τον πρόεδρο, πως μετά τις επιστολές του Ιησού έχει αρχίσει και πουλάει και τα φάρμακα τα οποία όλα, όλα τα φάρμακά του τελειώνουν σε εικόν. Αλλάζει την κατάληξη, βάζει μπροστά το μέλο του σώματο που έχει πρόβλημα, το όργανο και από εκεί και πέρα το παίρνει και το συγκεκριμένο μέλο και όργανο του σώματο γίνεται πάρα πάρα πολύ καλά γιατί έχει πάρει το γνωστό σχετικό εικόνα. Η κυρία Φωτίου είναι και αυτή σε πάνελ το πρωί, θέλει να μιλήσει για τα πλωτά φράγματα. Έχουμε πλωτά φράγματα, αυτό που θα στήσουν τα 2.700 μέτρα, ενώ όλο μας είναι 700 χιλιόμετρα. Θα σωθούμε από του μετανάστε με τη συγκεκριμένη κίνηση. Ήθελε να το πει έτσι, θέλει να το πει αλλιώ, κάπω. Της ξέφυγε και το είπε αλλιώ Και δημιούργησε μια πάρα πολύ ωραία εικόνα Οι, οι, οι ροές πάνε παρακάμπτουν τα πλωτά φάρμακα <σομίως> Και έρχονται <σομίως> παρακάτω Δεν να Τα πλωτά φάρμακα ξέρετε ότι είναι γελιότητε <σομίως> <σομίως> Τα πλωτά φάρμακα ξέρετε ότι είναι γελιότητε Φάρμακα λοιπόν γίνανε και πλωτά φάρμακα Γιατί έτσι επίση θα τους εμποδίσουμε Στους μετανάστε και τους πρόσφυγες να έρθουν Αν ρίξουμε πολλά εντερικών Σε όλο το Αιγαίο δεν θα έχουν η βάρκα που να χωρέσει και που να πάει. Τα εντερικών δεν είναι μόνο να τα παίρνουν λίγοι, αυτοί που βλέπουν τι εκπομπέ του Βελόπουλου, ή αν είναι και πολλοί. Μάλλον πολλοί μπορεί να είναι. Καλό είναι να τα αξιοποιήσουμε και με άλλο τρόπο. Επειδή η Γιάννα Γκελοπούλου έβγαλε αυτό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί και πλασάρουν και το σήμα και μα καλεί να ξεπεράσουμε την καθημερινότητα και μα θυμίζει ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αλλά όμω είμαστε όλη Ελλάδα. Όλοι εμεί είμαστε Ελλάδα και από ότι. Είδατε, αν έχετε δει, αν έχετε διαβάσει, δείτε το σε αυτό το σποτάκι. Περνάνε όλοι οι ηγέτε τη χώρα όλα αυτά τα 200 χρόνια και περνάνε μέσα. Δικτάτορε, Χουντέι, πραξικοπηματίε, δοσύλλογοι τη κατοχή, στην ίδια μοίρα με του εκλεγμένου πρωθυπουργού. Κανονικά δεν υπάρχει καμία απολύτω διαφορά. Τα έχουν βάλει όλα για πολλοί κόσμο και για αυτού. Όλα αυτά είναι δημοκρατία. Αποφάσει του λαού, έτσι κι αλλιώ και, και εκλεγμένοι. Δεν πολλοί έκαναν αυτά που είχαν πάρει ω εντολή από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Θα αξίζει να γίνει μες τα 200 χρόνια. Οπότε είπαμε να θυμηθούμε πώ ξεκινήσαμε. Σύντομο δεν είναι 32 και πού καταλήξαμε. 1821-2021 Πριν 200 χρόνια ξεκινήσαμε έτσι. Ακούτε ωραία το οι Έλληνες.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 Με ΙΤΑ στο Κολοκοτρόνη, με ΙΤΑ. Ξεκινήσαμε έτσι πριν 200 χρόνια, καταλήξαμε. δεν έχουμε καταλήξει, αλλά στη δεδομένη στιγμή εδώ που είμαστε στα 200, παραένα στα 199, 100, σαν το τηλέφωνο τη πυροσβεστική. Γιορτάζουμε φέτο τα 199. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχουμε αρχίσει βέβαια αυτό το γιορτάζουμε τα τελευταία καλοκαίρια με μεγάλη ένταση. Πώ έχουμε, έβγαλε αυτό το βίντεο για Γιάννα Γκελόπουλου, είναι πολύ ωραίο, την πολύ ωραία δηλαδή, όπω αναμενόταν, προσωπό κεντρικό. Και λογικό, γι' αυτό φτιάχνονται αυτές οι επιτροπές, γι' αυτό έγιναν οι επαναστάσεις κάποτε για να τιμούνται κάποια πρόσωπα σήμερα, τώρα με το γνωστό τρόπο. Εμείς έχουμε άλλη πρόταση να καταθέσουμε στο κοινό για το βίντεο, το ηχητικό σποτάκι των 200 χρόνων. organisatrice pitropis Gianna Angelopoulou Deskalaki Chers amis spectateurs du monde entier la présidente du comité d'organisation Gianna Angelopoulou Deskalaki Kalos ilfate Greece stands before you and this is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 Περιμέναμε πολύ αυτή τη στιγμή Ας το χαρούμε λοιπόν Και ας γιορτάσουμε μαζί Να γιορτάσουμε με όλο τον κόσμο Ελευθερία ή καύλα Τούτο το πράγμα Ως πότε να τραβάει έτσι. Η Ελλάδα είναι εδώ Ως πότε να τραβάει έτσι εδώ Yana. Evangelist. Yana. Kula. Cola Yana. lado Αυτό σας σύνθημα το τελευταίο λίγο πριν το Γιούρια δεν θα πιάνε περισσότερο και στους Έλληνες που ξέρουμε ότι ακριβώς αυτό είναι η Ελλάδα που είναι και ουσιαστικό και μεταφορικό έχει και μια υπερβόλη όπως και να το δει κανεί, αλλά θα πιάνε και στο εξωτερικό. Δεν θα φέρναμε και άλλους τουρίστες. Πόσου θα πει κανεί, Πάρα πολλούς. Όσοι και να έρθουν είναι καλοδεχούμενοι γιατί είναι τουρίστες. Είναι εισόδημα είναι είναι είναι. Οπότε κρατάμε το σύνθημα και πάμε στα υπόλοιπα. Η Ελλάδα είναι Κάβλα Αυτή η χώρα είναι η Ελλάδα και αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Οι είναι ευλογία Να ξεκινήσουμε με τους πληστηριασμούς των σπιτιών του φτωχού κόσμου Οι Πληστηριασμοί είναι ευλογία Θα σας γνάρουμε Θα σας γνάρουμε Σε ευχαριστώ Βανίγερα Ελληνφέρενε μετά από όλο αυτό, το musical. Όπω κάθε μέρα, 21, 10, 80, 8, 80 επικοινωνία, σα περιμένει μέσα. Πάρτε, πείτε τα δικά σα, ότι άλλο θέλετε για τα Όσκαρ, και τα υπόλοιπα. Radioπαπάκι παραπολιτικά.gr. Το mail εδώ τη εκπομπή. Ελληνοχρέν το επίσημο site. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφείου όποτε θέλετε. Υπάρχει αρχείο εκπομπών δηλαδή. Τι άλλο έχουμε Ο Χρήστος Μυρίδη. ρυθμίζει τον ήχο. Στο YouTube είμαστε στο Official, από κάτω έχει chat. Μπορείτε να κάνετε και εγγραφή αν θέλετε. Ε, δόθηκαν και τα Oscar, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει, αν έχετε δει και την ταινία. Τα Παράσιτα από τη Νότια Κορέα είναι η ταινία η καλύτερη και πρώτη φορά μία αγγλόφωνη δημιουργία παίρνει το πρώτο βραβείο. Παίρνει το Oscar καλύτερη ταινία. Βέβαια και, πήρε και Oscar ξενόγλωση ταινία, πήρε και ακόμα πήγε πάρα πολύ καλά. Αν είχαν καταλάβει τι ακριβώ παίζει στην Ελλάδα. Τα Όσκαρ για τα παράσιτα, όλα τα Όσκαρ, θα τα είχαμε μαζέψει εδώ και χρόνια. Γιατί στο συγκεκριμένο θέμα, ο συγκεκριμένο τίτλο νομίζω ανήκει στην Ελλάδα και όχι στην Νότια Κορέα. Δείτε την ταινία, είναι πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, εγώ θα ήθελα διαφορετικό τέλο στη συγκεκριμένη ταινία ή να τελείωνε λίγο πριν. Δεν θα σα το πω για να μην σα το χαλάσω. πάντως είναι μια πολύ ωραία ταινία και δίνει και τον τρόπο ζωή στην πολύ σύγχρονη, νομίζω στι 20 οικονομίε του πλανήτη, η Νότιο Κορέα. Επειδή υπάρχει μια αντιδιαστολή και πέφτουν πάντα τα φώτα πάντως, σε σχέση με τη Βόρεια Κορέα, πάντα πέφτουν τα φώτα στη Νότια Κορέα, ότι τα έχει καταφέρει, ενώ οι από πάνω δεν τα έχουν καταφέρει. Δείτε ακριβώ πώ τα έχουν καταφέρει, για ποιου τα έχει καταφέρει. Δεν θα εκπλαγείτε. Αυτά που συμβαίνουν στο δυτικό κόσμο συμβαίνουν και εκεί. Απλά η ταινία το δείχνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αφού τα πάμε όλα αυτά, έρχεται και το πρώτο μέρο του λαού μα πάρει στι πρώτε Έλα, ρε, να σου πω. Μα Αυτό ο δεν είναι ρουφιάνο, ο δεν είναι νεοδημοκράτη. Έχω καταλάβει τη ρολοβαράει τελικά. Για <Τι> πε τη ρολοβαράει, <Τι> Θέλει να μα εξοργήσει τόσο πολύ με τι μαφίε που λέει, Για να τον δίδουμε και να μα εξουσώσουμε με του φασίστε. <Τι> Πά είναι δυνατόν να εκδημβήσει με αυτό. Γιατί <Τι> πιόμουν να <πριν> πει. Έλα, παιδί μου, έχει τι πιώσει, είναι δυνατόν. Ξέρει πόσα τέτοια έχουν στην Νέα Δημοκρατία. <Τι> για τρόλ <Τι αγύμα> του πήραν <Τι> αυτό. Πρόκυμα. Το πρώτο καραφλό τρόλ. Τα τρόλ ήταν <Τι> <Τι> διευκούλητε κάνουμε... παλιά, θυμάσαι. Να τον κάνουμε χαρακτηρισμό. Να λέμε πόσο μποδδδδάνο είσαι, α δεν το έχετε κάνει ήδη. Εμεί σπαρέ το λέμε. Ή άμα κάνει κανα κρύο και φοράει κουκούλα. Aneta.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 Είναι η πρώτη φορά που διαφωνώ με το Θήμιο. Με αυτό που είπε δηλαδή ότι το κράξιμο και δεν είναι καλό. Λοιπόν, πρόσεχε Με την ίδια ακριβώ λογική, ε, με την οποία θα απαντήσω στο Γεωργιάδη, με, την, με, τη, με τη φράση που είπε για, το, για την πρώτη κατοικία, ότι αυτό είναι βία και θα απαντήσω με, την ανά, με τον ανάλογο τρόπο. Με την ίδια λογική που θα μπω τον Ρουφιάνο Μπογδάνο. Με την ίδια λογική που θα βρίσκω όλα αυτά τα καθήκια που δεν έχουν όνομα και πάνε και ψήφινε σουβλάκια έξω από δομέ ηλεξενεία ανθρώπων. Με την ίδια λογική.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 Τον αγαπάμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε, Βέλιο. Τον αγαπάμε, γιατί δεν έκαμε, δεν αγαπά σε μένα. Μια εσύ γίνεται χαμούλε. Εμεί είμαστε old school. Πώ είπε το αυτό που δεν είναι ο Ρουκιάνο, έρχεται η σταλλινοφρένια, κάπω έτσι. Σταλλινοφρένια, και αυτό τι τόπη για προσβολή. Αϊ καλά. Σταλλινοφρένια, ξέρω και εγώ. Να το χαιρόμαστε πάντω, Ε. Το χαιρόμαστε καθημερινώ. Μια χαρά, μια χαρά. Δεν μπορώ να φανταστεί. Τόσο πολύ. Ού, το μετρό είναι εδώ μέσα. Που βλέπει κάθε καρδιά καρύδι. Και όλα αυτά που σου λέω δεν στα λέω για κανέναν άλλο λόγο Τα λέω ούτε για να τα βγάλει ούτε για τίποτα Τα λέω επειδή είναι αληθινά Και εσεί είσαστε η σύνδεση στο καλώδιο Για να τα πω και να τα ακούει γύρω γύρω ο κόσμο Να μάθει Η αλήθεια είναι πάντα μόνο μία Όλα τα υπόλοιπα Στους εξπίστωρες, το γνωστό, ξέρω Παρακιστέψτε με Υπάρχει τόση ψωτιά Η αλήθεια βρίσκεται στον λόγο του Θεού Ε, όχι μάτια. Η αλήθεια βρίσκεται στους εξπίστωρες <Συλίου> 821-2021 200 χρόνια μαλακτικίας Σήτω το έθνος Το δικό μας έθνος εννοείται να μην ξεχνιόμαστε τώρα έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάλλη Ευχαριστα βάζουν οι πολίτες στη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων Mapa Research. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 98% είναι ευχαριστημένο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το υπόλοιπο 2% πέθανε καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Καλά να πάθουν! Σημαντική ανακάλυψη από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζουμε για τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τα ανεπίσημα στοιχεία, ο ιός βρίσκεται στα Κινέζικα φαγητά, συγκεκριμένα στα Spring Rolls και το wonton. Τη σημαντική αυτή ανακάλυψη έκανε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, όταν προχθές το βράδυ άνοιξε τα πακέτα φαγητού από γνωστό Κινέζικο delivery και διαπίστωσε την ύπαρξη. Του ιού, στη δεύτερη δακωνιά ενό φαινομενικά αθόου Spring Rolls. Για το θέμα έδωσε τα συχαρητήριά του ο Πρωθυπουργό ενώ έχει ενημερωθεί ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. <Συσχελίδη> Σε μια ευχάριστη είδηση τώρα. επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του συνεδρίου που διοργανώνουν οι αριστεροί του κόλ Σύμφωνα με πληροφορίες το εσωτερικό της κεντρικής επιτροπής επικρατεί μαδομούνι. Χαρακτηριστική είναι η φράση μέλους της κίνησης των 53 που είπε σε δημοσιογράφους έχουμε γίνει κόλος Ενιγματική παραμένει η στάση του Αλέξη Τσίπρα καθώς και ο ρόλος της Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου Πέντε ακόμα καταλήψεις στην περιοχή των εξαρχείων δεν εκένωσε σήμερα η ελληνική αστυνομία. Οι Εκενώσει σε γνωστά στέκια αναρχοάμπλητον δεν έγιναν επειδή οι διευθυντέ των τηλεοπτικών σταθμών ζήτησαν να αναβληθούν οι επιχειρήσεις για την επόμενη εβδομάδα όταν η επικαιρότητα αναμένεται να είναι πιο χαλαρή και άρα η τηλεοπτική κάλυψη πιο ολοκληρωμένη. Καιρός. 20 κοσάρια από αύριο και τέτοια τα είδατε. 18ρυα είπα από αύριο. Ο Χίκο Άρη, αστυνομία λίγο τα φουσκώνει τα πράγματα. Δεν πειράζει, η ελληνική αστυνομία είναι ξέρει κάτι παραπάνω. Μέσα σε όλα έχουμε και τον Παναγόπουλο. Ποιο είναι ο Παναγόπουλο, αυτό τη ΓΕΣΕ που ήταν πρόεδρο, έχει βγει, θεωρεί ότι τον κυνηγάνει οι Γιατί όμω, δεν λέει ποτέ το γιατί και τι ΓΕΣΕ ήταν αυτή και τι αξία έχει αυτή η ΓΕΣΕ στην κοινωνία. Τι αξία και πόσο την υπολογίζουν οι εργαζόμενοι, αυτή τη ΓΕΣΕ που έχουμε ζήσει όλη τα τελευταία χρόνια. Θυμόμαστε και το ρόλο του και το ρόλο τη ΓΕΣΕ. Στα 10 χρόνια των μνημονίων, κάποια στιγμή του πήραν, του είχαν πάρει από πριν χαμπάρι, αλλά αποφάσισαν να δράσουν κατά όλων αυτών των στιμένων και των συνεδρίων με τι μαϊμούδες και του αρκούδε, που βάζουν μέσα, εργοδοτικά πάντα. Και από τότε έχει βγει ο κ. Παναγόπουλος και τα βάζει με το κουκουέ, με το πάμε και με όλο αυτό το ξεβράκωμα που του κάνουν. Έτσι λοιπόν, ήταν προχτέ εκπομπή και θυμήθηκε τα τελευταία, θυμόσαστε κάτι συνέδρια πέρυσι πότε ήταν στην Καλαμάτα, στη Ρόδο που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Εδώ είναι εικόνε από το προηγούμενο, τελευταία το φορά, φορά στην Ελλάδα. Αυτή είναι η ντροπή, ντροπή τη δημοκρατία όταν σε ένα χώρο που πρέπει να είναι μόνο σύνεδροι, εδώ είναι στη Ρόδο. Α, στη Ρόδο. Ε, που πρέπει να είναι μόνο σύνεδροι, μπήκαν χιλιάδε, χιλιάδε, μη συνδικαλιστέ, μη εργαζόμενοι, μη σύνεδροι, κομματικοί παράγοντε, στελέχοι έμπιστα του Κομμουνιστικού Κόμματο και με λοστάρια και κυριολεκτό και σιδερογροθιέ διέλυσαν το σύνεδριό μα. Χιλιάδε, μπήκαν χιλιάδε μέσα εκεί που ήταν χιλιάδε μαϊμούδε, μπήκαν χιλιάδε εργαζόμενοι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο προ τα καταγέλ. Είναι ωραίο ο τρόπο γιατί βγαίνει παραπονιά παραπονιέται, συνέχεια, έλεγε ο σπάστη ότι τον στοχο πει τον κυνηγανι κομνιστέ επιτέλου. Μετά τον εμφίλιο βρέθηκε ένα που δηλώνει να ότι τον κυνηγάνε οι κομμιστέ ήταν και καλλιέ βέβαια που είχαν στον παπούτη κάνει εγκλίματα κομιστών, αλλά από τότε αυτό που βγαίνει στη σύγχρονη εποχή και λέει με κυνηγούν κομνιστέ είναι ο Παναγόπουλο. Αυτό που ήταν πρόεδρο τη Ισέσα. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Και με αυτό το θέμα να μην το ξεχνάμε, να μην ξεχνάσουμε να κάνουμε τη σχετική αναφορά. Ο Καρατζαφέρης, τον θυμόσαστε, Γιώργος Καρατζαφέρης, πλέον έχει βρει ένα νέο ρόλο, για την στα ζήτητα της πολιτικής, έχει βρει ένα νέο ρόλο, θα ακούσετε τώρα ποιον. Τώρα σου λέω λοιπόν, έχω αναλάβει εθελοντικά, χωρί κανεί να μου πει ή να μου υποδείξει έτσι, την εισήριξη. Τη κυρία Μαρέβα, γιατί βλέπω κάποιου γελίους συναδέλφου να κάνουν επιθέσει, ιταμένε, ποταπέ κλπ. και, και αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο ο ρόλο μια γυναίκα η οποία πράγματι στέκεται στο πλευρό του πρώτον γιατί είναι μοντέρνα, γιατί είναι εξήμια, γιατί ε, ε, όπου εμφανίζεται περνάει ε, με τι καλύτερε εντυπώσει αυτό πρέπει να τονιστεί. Και βάλε κάτι όλε τι γυναίκε των πρωθυπουργών. Από την, την εποχή τη Αμαλία τη Μεγαπάνου είχαμε να δούμε μια. Πρωθυπουργό κοσμοπολίτησα ε, είδα με τη Μελάνια έκατσε ίση προς ίση, εγώ με τη Γαλίδα η οποία είναι προσφοπής της Κοκενταρίας μπήκε σαν ίσα δηλαδή αυτό μου αρέσει Επιτέλους επιτέλους και σε έναν ακόμη τομέα επήλθε η κανονικότητα από την Αμαλία Μεγαπάνου δεκαετία του 60 του Καραμαλή του Θείου ήταν η σύζυγος για κάποιο καιρό οπότε από τότε ο Γιώργος Χαρτζαφέρης έχουν περάσει τόσες και τόσες στην πορεία τώρα βλέπει φως και θα την στηρίξει την Μαρέβα όπως ο ίδιος είπε γιατί μπορεί να σταθεί και στην Κοκεταρία τη Γαλλίδα πάρα πολύ καλά και στην Μελάνια πετρίες, πετρίες πολλές κυκλοφορούν μια από αυτές έχει πέσει και στο λαό Των παραπολιτικών. Βεβαίω. Τελεφωνά από την Επιτροπή 2021. Τι επιτροπή είναι αυτή. Θα είτε είναι η επιτροπή που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργό για του ορσταθμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Α, 2021 το έπε. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή υπάρχει και 5-5-10. Τέλο πάντων, ναι, και πείτε μου, από το γραφείο τη κυρία Αγγιλοπούλου. Όχι, από τα γραφέ τη Επιτροπή. Ωραία, παρακαλώ, τι θέλετε. Θα ήθελα το όνομα και το email του Διευθυντή Επικοινωνία του Σταθμού. Σημειώνεται. Μάλιστα. Ιεροκλή Πεπέτα. Ευχαριστώ πολύ.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 Είναι οι φασιστούκαν οι Αμερικανο, Άγγλο Γερμανού, Ιταλίο γάλιοι, οι οποίοι τώρα ονούν τα σκέρα και αφήνουν την Ελλάδα να τα βγάλει πέρα μόνη τη με αποτέλεσμα. Οι φασιστούκανι στη Μετιλίνη και αλλού δεν ξέρω αν τα έμαθε, τα τάγματα ασφαλεία και τα τάγματα Θανάτων να επανέρχονται πάλι. Και χαρά το... επανέρχονται. Το ότι δεν πήκαν στην Βολήτε σημαίνει ότι δεν είναι στη γύρα. Όχι, όχι. Το αγό υπάρχει και μπορεί να το πατήσει καμιά φορά στον δρόμο και δεν ξέρω πώ θα έχει. Μπορεί να το πατήσουμε. Όμω θέλω να επισημάνονται εξή άνθρωποι. Για όσου σκέφτονται ακόμα να κοιτάξουν να δείξουν το μένο του και το, το μίσο στην πορζουαλία και στο βρώμικο καπιταλισμό, και άλλη λύση δεν υπάρχει εκτό από την οργάνωση και τον αγώνα. Δεν τα λέω εγώ, επειδή είμαι κομμουνιστή. τα λέει, Είναι η πραγματικότητα. αποστολή. Αυτοί του μου βουάλτησαν, αυτοί θέλησαν να του αλλάξουν μέσα σε μια νύχτα τη ζωή του και τώρα έρχονται, νύπτοντας τα σχήρα του και εμεί οι Έλληνε είμαστε υποχρεωμένοι από τη φύση μα και από την ανθρωπιά μα να του φιλοξενήσουμε. Πέρα όμω από αυτά, θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο. Πριν από 98 χρόνια, ύφαση φασιστό Ουγγαρία, οι Έλληνε, όταν ήρθε η γιαγιά μου η προσφυγοπούλα, η Δέσπινα, η Καλατσίδου από τον Πόντο και καταστάθηκε στα Χρεβενά, στο καινούργιο χωρίον. Λοιπόν, εκεί πάλι την έλεγαν οι αφορεσμένοι, οι τουρκόσποροι κτλ, κτλ. Αυτή λοιπόν η τουρκόσπορη έκανε οικογένεια, έκανε προκοπή και έβγαλε ανθρώπου, επιστήμονε, λαμπρούς και αγωνιστέ και επαναστάτε. Λοιπόν, α αφήσουν τι ψευχέ του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 και έκανε εξαγωγή κανένα απεργία και αμέσω το εργοστάσιο έκλεινε. Έτσι. Ηλέλαπα, η έλαβα του τόπου είναι τα κουκούδια. Πέσω. Πέσω να ξυπνήσουν ορισμένοι κουκέδε. Του κατέστρεψε τον τόπο. Να Εμείς? Όχι, τα κουκούδια. Μπράβα αποστολή. Πατριωτική δεξιά, έτσι. Ναι, ναι, μπράβο. Εσάσα Μπρά... μπράγω, μπράβο, σε μένα μπράβο. Α, αυτή είναι. Και λέκαλε, χάρη. Πώ να ρίξουν εδώ τα κεφάλια, αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη και να φέρουμε και πεντήσει να γίνουν εδώ. Και γιατί α, έχουμε α, τα ξερνήσει άδεια, γιατί δεν δάστε. Θέλουμε εκεί να ξεφρονίζει ο τόπο. Και να και τα κάνουμε τα στρατιώτες, του. να τα φιλάμε από του Τούρκου. Πέστα! τι είχε γίνει στον Πειράτο, που μείνει τόσο και όλα Δεν τα θυμάμε τώρα. Απράβο Τι έφτιαχνη ο Μακισά, αμαδένκο αμα δεν συμφωνείτε να του στείλουμε στα ξερονίσια. Να πάνε στα ξερονίσια, να και ο παπαδόπουλο για να μάθουν. Έτσι. τα θυμίζετε τώρα. Εδώ πέρα για να, για, για, για, για να την ιδεολογία. Αμπράβο. Και τι απεργίε του οργανώνανε. Λοιπόν, χάρη που τα πάντα έτσι δημοκρατικά να τα λέμε. Να σε καλά, ποσοφάκι. Γεια, γεια. Πρέπει να σα πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά. Που επισκέπτομαι μια πτέρυγα μάχης, καθώς ο χώρος μου είναι εξαιρετικά οικείο. Πριν από 27 χρόνια είχα υπηρετήσει και εγώ στην 111 πτέρυγα μάχη στην, στην Αγία, αλλά στα πρώτα βλήματα. Είχε 111 τέτοια. Τώρα έχει. Υπάρχουν, υπηρετούν τέτοιοι στα πρώτα βλήματα προφανώς. Εκεί είχε υπηρετήσει πάντως ο Κυριάκο Μητσοτάκη, να Χαναπήγε προχθέ, τα θυμήθηκε, συγκινήθηκε και μαζί με αυτόν. Όλοι εμεί γιατί κάνουμε την εικόνα. Φτιάχνουμε την εικόνα. Γιατί το ραδιόφωνο είναι κυρίω αυτό: να φτιάχνει την εικόνα. Φανταστείτε τώρα ο Βαρουφάκη πήγε περιοδία στη Λαμία, εκεί που υπάρχει και το άγαλμα του Αδριάντα, όλο αυτό μαζί με το άλογο του Άρη Βελουχιώτη. Και μη θέλει να μιλήσει, δεν έκανε παραλληλισμό με τον Βελουχιώτη. Ακόμα δεν έχει κάνει ένα τέτοιο παραλληλισμό. Έκανε όμω παραλληλισμό με κάτι πιο παλιό. Εμεί ω μέρα 25 μπήκαμε στη Βουλή και από τα Χριστούγεννα και μετά γίναμε στο κόμμα. Η περιοδία μα αυτή, μιλώντα τώρα. εκ το μέρους του Μέρα 25, για μα είναι πολυτιμή, γιατί μαθαίνουμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στο πλαίσιο μιας νέας φιλικής εταιρεία, στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής συμφιλίωσης, να βρούμε κοινό τόπο, ιδίως στις τοπικέ κοινωνίες. Φτιάχνουμε λοιπόν, όπως ακούσαμε εδώ, φτιάχνει δηλαδή, το Μέρα 25, μια νέα φιλική εταιρεία. Να το έχουμε στο νου μας, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Οργανώνεται ο αγώνας, κρυφά, όπως και τότε Κρυφά γιορτάζουμε και τα 200 χρόνια, όλα αυτά έρχονται και κολλάνε. Ο Βαρουφάκης θα είπε αυτά για τη νέα φιλική εταιρεία. Στην άλλη μεριά δεν έχει μπει ακόμη στη φιλική εταιρεία, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι μια φιλική εταιρεία μόνο του. Είναι ο Γιώργο Αυτιά, ο οποίο έχει εκεί του υπουργού, αλλά και που του έχει, δεν είναι το θέμα τι θα πουν οι υπουργοί. Το θέμα είναι σε αυτή την εκπόμπη τι θα πει ο ίδιο ο Γιώργο Αυτιά. Κάνει συνήθω κάτι προτάσει που δεν έχουν κανένα αίρισμα στη λογική. Δεν τι κάνει όμω για να γίνουν πράξη αυτέ οι προτάσει. Τι κάνει για το τηλεοπτικό κοινό να ακούσει και να λένε μπράβο Γιώργο Αυτιά, ωραίε προτάσει έκανε. Μια τέτοια ε, είναι αυτή που ακολουθεί. Θα σου πω κάτι: βρίσκεται μια παρέα και λέει χρωστάει αυτή τη στιγμή ο Γεωργιάδη 50 χιλιάρικα. Και βρίσκονται πέντε φίλοι του και λένε Βάζουμε από πέντε χιλιάρικα. Κάνω λάθο κύριε Καπερνάρο. Να του πάρουμε το δάνειο να καθαρίσει. Αυτό γιατί δεν το κάνει ούτε ο ένα ούτε ο άλλο. Το πιο απλό. Γιατί είναι παιδιά, επειδή το είπαν οι δανειστέ. Και... Δεν είναι, Αλλά είναι αναπάντητο. Έλληνε είμαστε. Σήμαστε. Και πάντα το πνίγει το δίκιο και πάντα καταλήγει και ότι είμαστε Έλληνε. Δηλαδή, τι να κάνουν οι Έλληνε: Χρωστάει στην παρέα ένα σε ένα δάνειο 100.000 και θα βάλουν οι υπόλοιποι από 5.000 να του πληρώσουν το δάνειο. Ότι έχουν όλοι οι υπόλοιποι από 5.000 που έχουν επίσης δάνειο. Τώρα αυτή την ρεαλιστική πρόταση την κατέθεσε εκεί για να καταδείξει ο γνωστός δημοσιογράφο ότι τα κόμματα δεν τολμούν να υλοποιήσουν ρεαλιστικές προτάσεις σαν αυτή. Και έβαλε και τη σούμα από κάτω ότι είμαστε Έλληνες ρε παιδιά, αυτό το βασικό. Οπότε το έφερε και στο εθνικό πατριωτικό το θέμα μια άλλη φιλική εταιρεία, θα μπορούσε κάποιο να πει, η οποία στείνεται σιγά σιγά Από, το, από την οθόνη. Και με η σχέση του, του μέλους είναι το Ζάπινγκ. Κάθεται στο τηλεκοντρόλ στον καναπέ, κάθεται όχι στο τηλεκοντρόλ κρατάει το τηλεκοντρόλ, μπορεί να σημαίνει και το άλλο, δεν έχει σημασία, και πατάει και αλλάζει και έτσι μετέχει στη νέα φιλική εταιρεία. Ο Μιλιονάκη, είναι ο βουλευτή τη ελληνική λύση, του Βελόπουλου, ο οποίο έλεγε εκεί και αυτό τα δικά του και του την είπε κάποιο δίπλα για τον πρόεδρο, και απάντησε ω εξή. Δηλαδή, τι γίνεται σε δράκη αυτή τη στιγμή, τι γίνεται. Τι άλλο μπορεί να γίνει, μην κύριε Πλεύρη. Πάλι λαϊκίζω. Μην παίζετε, γιατί σημαντικό, ξέρετε. Παίζω δεν είναι κύριε Πλεύρη. Ρωτήστε την Μιλονάκη. Θέλω να σα πω, πω κάτι. Η δημόσια σφαίρα, ο δημόσιο διάλογο δεν είναι κυραλιφέ και Πούτιν. Θέλει σοβαρότητα. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε τέτοια πράγματα. Ακούστε κάτι. Ακούσατε να πουλήσω καμιά κυραλιφή. Ακούσα αυτό που λέτε Εκτό και αν λέτε για τον αρχηγό, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίο ο άνθρωπο κάνει δουλειά. Μπορεί να πουλάει κυρά Λυφές, και το εντερικών και το στομαχικόν και το τελοπών και τις επιστολές του Ιησού αφού το κάνει ως δουλειά. Δεν το κάνει έτσι άρα εφόσον το κάνει κάποιος ως δουλειά μπορεί σύμφωνα με τη λογική του βουλευτή του Βελόπουλου να μπορεί να πουλάει οτιδήποτε δεν είναι κακό αυτό. Αν το κάνει χωρίς να είναι δουλειά μπορεί και να υπάρχει ένα... Κάποιο θέμα αυτά τα πάρα πολύ ωραία, γιατί όντω είχε μπλέξει, η Δυτική Θράκη, ευαίσθητα θέματα. Υποτίθεται αυτοί αγωνίζονται για την Ελλάδα και βγάζουν με το παραμικρό την οποιαδήποτε λεπτομέρεια ή είδηση που δεν χρειάζεται να βγαίνει και σε όλα τα παράθυρα. Δημιουργεί άλλο γέλ στην κοινωνία όταν εμ, διαδίδεται από δημοσιογράφου και παράθυρα και social media. παρόλα αυτά, επειδή πρέπει να αποδείξουν τον εθνοπατριωτισμό, όλα θυσιάζονται, όλα σφάζονται, όλα μαχαιρώνονται. Ήταν βραδιά τον Όσκαρ, χτε βράδυ. Και πρέπει να θυμηθούμε ότι κάποτε και εμεί είχαμε μερτικό σε αυτό. Η εικόνα που έχει κανέ... σηματήσει. Ναι, αλλά που να σου πω γιατί δεν για Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τι μόνε Ελληνίδε που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια, Γιατί μιλάτε μόνο για τα Λιαριτζέτ και τις θαλαμυγού. Κατάλαβα τι ποια είναι. Η Ιβάνα Μπάρμπα, η οποία έχει πάρει Όσκαρ. Όσκαρ, χωρί ταυτό τέλο, χωρί τελικώ Οπότε. Ε, να το θυμόμαστε αυτό, να το αναφέρουμε, επειδή δεν το αναφέρουμε εμείς, το αναφέρει ίδια, καλά κάνει, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σαν σήμερα, το, το 1975, 10 Φεβρουαρίου, πεθαίνει ο ποιητής και συγγραφέας Νίκος Καβαδίας. Όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον έχουμε τραγουδήσει. Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνη σε αυτό, ότι έχει μπει στο στόμα ο Καβαδίας εκατομμύριων Ελλήνων, γενιές και γενιές, και θα μπαίνει από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι αυτού του τύπου η, πίση, η οποία αυτές οι εικόνες, αυτή η μουσική που δεν μπορεί να γίνει διαφορετικό. Δε διαφορετικά. Ε, τον μουσικό, τον, τον στοιχουργό μάλλον, τον γνωρίζουμε από το έργο του. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι τον πολιτικό λίγο Καβάδια. Στη διάρκεια της κατοχής εντάκτηκε στο ΕΑΜ, μετά στο, αρχικά στο ΕΑΜ ναυτικών και αργότερα στο ΕΑΜ λογοτεχνών ποιητών. Υπήρχαν πολλά ΕΑΜ τότε, δεν υπήρχε μόνο ένα. Την περίοδο αυτή αρχίζει να δημοσιεύει και τα αντιστασιακά του ποίηματα με πρώτο το Αθήνα 1943, ενώ το 1944 δημοσιεύει το ποίημα στον τάφο του Επονίτη. Το 1945 το δημοσιεύει στο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. και το ποίημα αντίσταση είχε μια ανάμειξη με όλα αυτά να μην σας τα πολύ λίγο πριν το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη 67 έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στο περιοδικό πανσπουδαστική όπου αφαίρεσε και το ποίημα του σπουδαστε στη διάρκεια της δικτατορία. αξιοποιήθηκε ο σύνδεσμο ανάμεσα σε αντιστασιακές οργανώσεις κάποια μικρά στοιχεία από το βιογραφικό του θα ακούσουμε κάτι να θυμηθούμε θαλασσινό όπω πρέπει ναι είναι και θα αλλά είναι μια ανέκδοτη ηχογράφηση το στο μικρόφωνο και στο πιάνο, Θάνος Μικρούτσικος. για να γραδάρεις μα εσύ θυμάσαι της Μαρό Ξέχασες κοινό το σκοπό που λέγανε οι χιλιάδι Άγιεν υπόλαφ Δηλαγε, για για θα λαστιχίνη, τη φλοκορίτσι σοδιγαί, παιδί του μόνιλλανη, που τα γαπούσε ο Δόκιμος και δύο μαρμάρη. Να πάρουν στο γιατάκι. θροχυμάται και φέρνει βόλτες ψάχνοντας τα ρούχα σου ημάιμό σε τούτο το τρομακτικό από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη πριν δέκα χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ αύριο σαν τότε έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. μα, πάει στο μαγκαζίνο τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο γεια σας Ναι, ναι, ίδια. Εσεί είστε ένα από του συντάκτε τη εκπομπή, Πώ είναι εκεί πέρα τα πράγματα, είναι έτσι τα πράγματα. Τι θέλετε, ε, Είστε ο κύριο Αποστόλη στον αέρα είστε τώρα, Όχι, πείτε μου τι θέλετε. Πώ γίνεται αυτό ο κολότοπο, Τα καλά παιδιά να είναι στα κότερα και στι πισίνες Και ο Κοτσμάκης να τον έχουμε με 300 ευρώ το μήνα. σαν Ακισθανούς να δουλεύει στο χωράς. Κοίτα, να δείσαι. Έχει να κάνει και με Να κάνει με αυτά. Ε, τι επιλέγω, θα πάω στην αγορά και θα πάρω 300. Ε, η κυρία Ραμανάκη είναι στα κόντρα και σπίση είναι. Εγώ δεν είμαι τα κόντρα και σπίση. Έτσι είναι. Τώρα τι περιμένει και είναι. εσύ, να έχει ίδια αντιμετώπιση, να έχει ίδιε ευκαιρίε ενώ δεν έχει ίδιε αφετηρίες είναι δυνατόν. έπαθε πάλι ο άλλο σήμερα. Πάλι να μα συγκινήσει, Θέλει πάλι αυτά να πούμε. Ω Έμπορα, τώρα. ξέρω τώρα. Έλα, εντάξει. Δεν μπορεί, μπορεί. Να μην χάρουμε την που θα φέρει Παπαδόπουλο. το κάνει τον στο Σκάι. πούμε αμέσω να μα το χαλάσει. Α, θα τη πάλι. Έτσι. Καιρό είχαμε το δεν είναι. Είχα, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει, παιδί μου. Είναι Σωστά. Χωρίς σωστά. παόλα χαλάει και τα σχέδια του Sky γενικότερα. Τη αισθητική που θέλει να περάσει και μέσω του κόμματο που στηρίζει. Ακριβώς φίλε. Αυτά ακριβώς, τα λέω φίλε. τώρα, έτσι. Αν πάμε στο Sky δεν ισχύουνε αν, αντού, έτσι. Να σου πω ακριβώ αυτό. Η αισθητική είναι το πρόβλημα, φίλε. Είναι μεγάλο πρόβλημα αισθητική. Mm.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 κάποιον πελάτη μου μου λέει κι άμα κλείσει το καζίνο, αν κλείσει το καζίνο θα βρεθούν άλλοι 5-10 να το αγωνάσουν. Καζίνο είναι αυτό, καταλαβες. Δεν είναι περίπτερο; Αγχώθηκε ο άλλο. τι μην με χωρίς καζίνο. Πολύ γρήγορα που με το σκόνησε τελευταία. Έχω βρει την τεχνική. Ναι, μπράβο, αγόρι μου. <laughs> να μου τη σημείωση κάπου να τη δώσω. Λέγε τι, Λέγε τι θες. Ωραία. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Ένα για αυτό που βασανίζει όλου τους ελληνοφρενεί τον τελευταίο καιρό, από ό,τι καταλαβαίνω για κάποιο παράξενο λόγο. Ποιο. Με το θέμα του αν πρέπει η εκπομπή να έχει καλεσμένο ποτέ το σκουλίκι αυτό που δεν σκουλίκι, μη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 Σωστό, σωστό, του το του. Συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο, δεν θέλω να πάμε οφέ, συγκεκριμένα, δεν θέλω, θέλω να πάμε συγκεκριμένα. Το θέμα. Έλεγε ο Θήμιος πριν ότι πολλές εταιρείε έδειξαν τα κύτλωδη και τα λοιπά έχουν ονόματα οι Πώς δεν έχουν ονόματα. Ήταν Krups, ήταν Μπάγκερν. Η ε, boss. Ε, Μιλάμε με Σίμεν βέβαια τώρα γιατί έχουμε και, Είναι κυβέρνηση, και Ζήμενς, κυβέρνηση. Ήταν και η Σίμενση. Ήταν η ή... κυβέρνηση με τσοτάκι και μιλάμε με Σίμενση. Αλλά τέλο πάντων ήταν η Μπόσ, ήταν η Φόρντ, ήταν η General Electric, ήταν η General Motors, ήταν όλε οι γερμανικέ τράπεζε. Και οι δύο Μπόσ. Yeah. Και η Χούγκο Μπόσ. Και η Χούγκο και η Εμπόριο Ορμανία σου μαζεύω Όχι ρε, ήταν και η Χούγκο Μπόσ, ποιο έραβε. <laughs> Α, ναι, ήταν σωστό, ήταν και ο Χούγκο που του έκανε τι στολέ. Μισάλα ξέρεις. Έχουμε καιρό τα πούμε και θέλω να μου πει βρωμόλογα. Πε μου λίγο, φτιάξε με. Γιατί έτσι ρε κεράτα. Τι κάνει, αγόρι μου, πώ είσαι, πού είσαι. Εσύ που είσαι, γιατί χάθηκε. Δεν έπαιρνα, ήμουν άρρωστο ρε φίλε και δεν μπορούσα, είχε κλείσει φωνή μου. Τι έμπα στο χτυκιό, χτυκιό, χτυκιό, και ξέρει πω σα αγαπάω. Μέχρι πού, 10-15 μέτρα, α λε. Δεν έγινε τόσο, οκ. Okay. Okay. Τι, τι θε παρόλα αυτά, τί, έτσι για το τι κάνει, πήρα μια. Χάμπερα, δεν θέλω, λέγε τι θε. Καλά, καλά, sorry, sorry. Ήθελα να πω για αυτού που μα κυβερνάνε γιατί τα κάνουν όλα τόσο καλά, μπορεί να μου πει. Oh, όταν διαλέγεις άριστους τι περιμένεις μετά Είναι η καταδίκη μας τώρα να γίνει όλα τέλεια